Για να πάει από το δικό μου το να μη στο νοσοκομείο. Ιζε ψυχοφάλε όλε, πε του να πούμε. που μάθαν όλοι τώρα οι πτωρνέ. Πληρώσαν τα νοσοκομεία, οι μα, οι μας, με το αίμα μας Για να αυτέ οι κουβάλε όλα μα βάλουν και χαρά και τα νοσοκομεία, οι κοπριέ. Έτσι, από εκεί πέρα κακιά χρονιά να έχουν και να τους πιάσει του που... <συλίες> Να είναι, τι να σας πω. Δεν συζητάω. κόρη μου. Που λέει,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 Μίλησα με... Τι μίλησα δηλαδή... Τυλοβριστήκαμε με έναν εκατόγερο ο οποίο μου έλεγε ότι δεν είναι έγκλημα να ξαναψηφίσει πασόκ γιατί λέω άνθρωπε μου είσαι καλά. Οι άνθρωποι είναι κατεπαγγελματίε. Κατεπαγγελματίε. Α, μισό λεπτό και δεν ε, κατάλαβα. Εύτε. Είναι έγκλημα δηλαδή. Βεβαίω και είναι. Αυτό υπονοεί ότι είναι έγκλημα. Ναι. Γιατί είναι έγκλημα. Γιατί. Με άνθρωπ... το πασόκ δεν ζήσαμε καλέ ημέρε. Με το πασόκ <στονιχε> θα ξαναζήσουμε. Όχι. Με το πασόκ εκπροσωπεί πέντε σπίτια και τίποτα παραπάνω. Με το πασόκ θα ξαναζήσουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη αποστόλ μου. Καταρχά δεν. Δεν ζήσαμε καλέ μέρε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ζήσαμε ποτέ καλέ μέρε. Δηλαδή εγώ... Α, όχι, εμεί ζήσαμε. Όχι. δεν φάγατε ψωμί με τον Αντρέα. Εγώ είμαι 29 χρονών, αε, 29 χρονών. Στα 29 που είσαι, σημαίνει ότι έχει μεγαλώσει με πασόκ μόνο. Ναι, αλλά δεν μου άρεσε. Ποτέ. Δεν άρεσε, δεν είχε γούστο. Όχι, μια χαρά γούστο έχει. Όμω δεν μπορεί να μα κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο είναι κατ' επάγγελμα, το ξαναλέω, κατ' επάγγελμα κλέφτε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Σημαίνει και μια χαρά. Όχι, αποστολή, δεν γίνεται. Ναι, μ' Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τα τέλη κυκλοφορία που δεν έχουν κυρωθεί θα πάρουν καμιά άλλη παράταση. Πόση παράτευση... άλλη παράταση θα πάρει, 7 πήγε μήνα. 7 πήγε ο μήνα, ναι, αλλά ήταν και η αργία στη μέση. Ε, ήταν και η αργία, αλλά η παράταση είχε δοθεί μέχρι τι 3 του μήνα. Μέχρι τι Μέσα κόβο, προ σε κόβω, μάκησε, βλέπω. Ή να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μην ασχοληθεί. Καθόλου, ε. Θα σε ρωτήσει πότε κανεί αν έχει τα τέλη κυκλοφορία. Όχι. Δεν τα κοιτάγαν τι καλέ ημέρε που είχαμε το θα τώρα. Εγώ είμαι Εμπρός Εγώ είμαι Έλα Αποστόλη Έλα Χρόνια πολλά Καλή χρονιά Ναι Έλα θέλω να σου πω κάτι Ε πες το δεν το λες Ε Πες το παιδί μου αυτό που θες να πεις Χαμήλωσε τον ραδιόφωνο. Πώς θα νοηθούμε Μήκριν ο 14 και δεν άλλαξε τίποτα Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ήρθε η ανάπτυξη Όλα τα άλλα ίδια Έλεος Έλα Πολλέ μίζες ακούω τώρα τελευταία Ναι γιατί πολλέ μίζες υπάρχουν Γι' αυτό τις ακούς Μία μίζα την ημέρα Το γιατρό τον κάνει πέρα Από το Υπουργείο αμήνεις έχει περάσει ένας που δεν έχει πάρει κάτι Μόνο το κτίριο έχει μείνει από ό,τι κατάλαβα <laughs> Αυτά τα εξοπλιστικά Και κάτι τάγκς, κάτι ρέο Κάτι τέτοια που υπάρχουν εκεί μέσα Είμαι σίγουρος είναι κούφια Μόνο το απ' έξω υπάρχει το βιτρινέ <laughs> Έχουν πάρει και τα μέσα από τα τάγκ Αυτόν τον διαμαντόπουλο του ΣΥΡΖΑ έχω να τον συμπαθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ τον άνθιμο πάντω. Είμαι βέβαια γι' αυτό. Α, δηλαδή, αν δεν ήταν ΣΥΡΖΑ, μέχρι που θα τον ψήφιζα κιόλα. Mm. Μετά τα βουνάραδικά, τρώνερε τώρα όλο το παπαδαριό. Καλά έκανε. Και αυτή η Αντωνίου, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που είχε πει ότι είναι λαϊκό κορίτσι και να αφήσει ο διαμαντόπουλο. Είναι το λαϊκό κορίτσι με το πολιτικό χαμόγελο. Μπράβο, yeah. ναι. Και να αφήσει ο διαμαντόπουλο ήσυχου του βουνάραδε τη Καστοριά. Τον Ιούλιο, το θυμάσαι. Επειδή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 Πρώτον συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε επιτέλου ήσυχου του γουναράδε. Κάνουν τη δουλειά του, είναι από του τελευταίου παραγωγικού κλάδου τη πατρίδα μα και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μα. Ναι, ναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Που πήγαινε τώρα και χαργαιζόταν με το Διαμαντόπουλο πάνω στο άρμα, μετά έπεσε το κολόχερο και ήρθε η γιολοτούμπα. Ναι, ναι, ναι. Πολιτικό γέλιο. Να τη χαίρεται ο λαό τη Καστοριά. Πυχαίρε, καλύμω. Επό δεν τη χαίρεται, δεν τη βγάζει κιόλα. Αντίθετε τη βγάλει την έβγαλε στη Βουλή. Ρε, γιατί σας σα εγκρινάτε στη αριστερή δεν π μου. Εγώ από την παρασκευή είχε την ανάπτυξη και από την παρασκευή έχω πει γόμενε. Έλα, ρε, φίλε Ναι. Τσάμπα. Τσάμπα, ρε τσάμπα. Ε, αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλε. Τι είναι. Τσάμπα πηγάμε και πριν. Ανάπτυξη είναι να έχει λεφτά να την πληρώσει okay. και άλλη σου κάτσε. Τι νομίζει, Πού τ*** να ήτανε. Λες. Ότι θα πάρει και κάτι, δεν το ναι, ρε, σύ, αλλά... Εσύ το ανάπτυξη. Μέσα έπιασα. Καλή χρειαφύλε. Σε πάει καλά ο χρόνο. Παίξε προπό, παίξει Τζόκερ. Θα παίξε τζόκερ. κάτι, ρε παιδί μου. Θα πέξω γιατί έχω μια φαγγελμα. Τι θα ε, γίνει εσύ. του παπκλέφτε, σκέψει το παιδανήδη, έχω... παίρξει κάτι. Έχω μια φύγει στο μυαλό μου, καταλάβει γι' αυτό. Έχει να φτιάξει κύπτω ε... του Σάιχ. Άμα, δε, άμα δεν παίρνει την τζόκρικα, προπό και Πώ θα φτιάχε το γήπεδο; Έχει δίκιο. Α, ξέχασα. Θα του δώσει κάτι παλιολεφτά λεφτά ο σγουρό, κάτι 20 εκατομμύρια περισέβα. Ε, περσέβα να πει θα τα πάρει. Έστε ή αυτέρα θα τα πάρουν. Και φτιάστε γίνα, το καλώ φιλοφή. Σωστό. Οπότε, θέλω να δω κάτι στον Ευαγγελάτο και στο Σάλους Τι? Δεν δι... Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι πολιτικό το γέλιο. Αυθηνίς αυτά που λέτε για τον Ευαγγελάτο. Μιλάω και για τα... τους παπαγάδους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάτε στα τακίδια και να ξεκουμπήσετε. Αυτό με ενδιαφέρει. Ευαγγελάτο. Έλα, έχω για πολλά. Έλα, ναι, το ξέρω. Ναι, ε, σε πήρε αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίξη. Λοιπόν, τη διαφήμιση που παίζεται για τα πελοποννησιακά προϊόντα αυτή που έχουν βάλει περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν ξεχάσει τα πιο σημαντικά και πιο ξεκουστά προϊόντα στον κόσμο. Φτιάξες μια αφιέρωση από την Παρασκευή με αυτά τα προϊόντα όπω φράουλε Μονολάδα, απορώ για τον το βάλανε, Εθνική Πατρό και Στρατηγό Ανεμό. Δεν θα τη βάλω, συγγνώμη, γιατί. Ε, καταλαβαίνω τώρα, πελοπονησο Σαμαρά δεν μπορώ. Α. Ωραία, πριν να την ακούσω Α, και μια είπα και Σαμαράς Και Σαμαράς, και άλλο προϊόν της Πελοποννήσου Ναι Αποστολή. Ναι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 Και αυτό που στα 25 και όλα μπας και γίνει κάτι. Ρε φίλε, εδώ δεν στερά τι εκπομπέ. Γιατί προπαγανδίζετε. Ορίστε. Γιατί προπαγανδίζετε. Είναι τόσο κακό να δώσουμε 25 ρεμί και εσύ που τα έχει για του Απόρου. Και δεν ξέρω πλά, τώρα μιλάω σοβαρά. Ποιου Απόρου καλά, για τα νοσοκομεία τα δίνουμε. Και αυτό τα λεφτά που πάνε. Σαπόρους δεν πάμε. Ναι, ο, ο π... Άδωνη γι' αυτό φροντίζει, για του Απόρου. Άκουτα σου πόλι, εσύ κάθε 250 μπαίνει στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα μπαίνει στο νοσοκομείο, εσύ. Άμα θέλω μπορώ. Γιατί τι. Ρε φίλε, είναι μαλκιά το βγαίνετε και λέτε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Άμα είναι μα αρέσει η εκπομπή τότε θα την αφήσουμε. Ακούσα διαμαρτύρητα. Τα μάτια του αριστερήθηκαν συνέχεια. Να είστε λίγο αντικειμενικοί. Εμεί αντικειμενικοί, να πα άλλου να ακούσει. Που διαφημίζουν ότι είναι και αντικειμενικοί. Ρε φιλα, ρα, καλή αριστερά, καλή. Αλλά εγώ δεν είμαι τον δημοκράτη. Με τον Νικολόπουλο είμαι να Με τον Νικολόπουλο. Ποιον Νικολόπουλο, παιδί μου, το του Χριστιανοδημοκράτε. Με αυτόν, με αυτόν. Που έχει εκπομπεί στο Ε. Στο, στο, στο Ε. Αν είναι κάποιο με τον Νικολόπουλο, τότε δεν χωρά αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να σωθούμε ποτέ.